Πριν αρχίσω αγαπητοί μου αδελφή, να σας κάνω μία ανακοίνωση. Ο γέροντα ο πατέρας μου, εδώ και 30 χρόνια περίπου, είχε γράψει ένα βιβλίο, το οποίο βέβαια ήταν δύσκολο να το εκδώσει τότε. Εκδόθηκε λοιπόν αυτές τις ημέρες και ήδη κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος. Πιστεύω ότι πολλοί από σας θέλετε να γευτείτε από τη σοφία του γιατί όντως πρόκειται περί σοφού ανθρώπου και τούτο δεν το λέω διότι είναι ο μου αλλά διότι αυτό ομολογείται σε κάθε γωνιά και της πάτρα αλλά και έξω από την Πάτρα. Γι' αυτό λοιπόν... Δεν θα το φέρω εδώ, δεν μπορώ να το φέρω εδώ. Θα πάτε από το βιβλιοπωλείο της ζωής, εκεί στη ζωή πάλι υπάρχει και πωλείται και από εκεί θα το προμηθευτείτε. Δεν ξέρω ακόμα ποια είναι η τιμή του, δεν έχουμε γνώση, αλλά πιστεύω ότι εκεί κοντά, όπως ήταν και το δικό μου, δηλαδή γύρω στα 8 ευρώ, δεν ξέρω, είναι λίγο μεγαλύτερο, πολύ μάλλον μεγαλύτερο από το δικό μου. Αυτό το βιβλίο έχει το εξής. Είναι καθημερινό θα λέγαμε αγιογραφικό ανάγνωσμα. καθημερινό αγιογραφικό ανάγνωσμα. Η κάθε μέρα έχει δύο σελίδες στο βιβλίο, περιέχει δύο σελίδες. Στην πρώτη σελίδα περιέχεται μία ευαγγελική περικοπή, συνήθως η περικοπή της ημέρας, και στη συνέχεια η άλλη σελίδα είναι σκέψεις και διδάγματα επί της περικοπής εκείνης. Και επομένως είναι ένα, ένας πολύ ωραίος οδηγός. Σε συνάρτηση βέβαια και με τα άλλα βιβλία που φαντάζομαι τα έχετε πάρει τα αγιολόγια που έχει βγάλει πολύ παλαιά βέβαια. Οπότε λοιπόν μπορείτε να έχετε ένα πλήρη πνευματικό οδηγό για την ημέρα σας. Το βιβλίο επιγράφεται «Ο Λόγος του Θεού». «Ο Λόγος του Θεού». «Σκέψεις και διδάγματα». «Σκέψεις, σκέψεις και διδάγματα». «Ο Λόγος του Θεού». «Σκέψεις και διδάγματα». Εγώ σας το ανακοινώνω και σας το συνιστώ διότι σας είπα τους λόγους, είναι επεπειρωμένος, σοφός και άγιος άνθρωπος και επομένω έχετε πολλά να ωφεληθείτε από την ανάγνωση του, του βιβλίου αυτού. Κυκλοφορεί ο πρώτο τόμος, δηλαδή είναι οι πρώτοι έξι μήνες μέχρι και τον Ιούνιο, Θεού θέροντος γύρω στο καλοκαίρι περίπου θα εκδοθεί και ο δεύτερος τόμο Όσοι λοιπόν επιθυμείτε, να περάσετε είπαμε από το βιβλιοπωλείο της ζωής να το προμηθευτείτε και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια των κηρυγμάτων μας και υπενθυμίζω στην αγάπη σας ότι στο προηγούμενό μας Χήριμα, το περασμένο Σάββατο δηλαδή ερμηνεύσαμε μέχρι και τους στίχους μέχρι και τον στίχο 18 με πολύ συντομία θα σας επαναλάβω αυτά τα οποία είπαμε διότι ήσαν αρκετά αυτά τα οποία πραγματευτήκαμε και αυτά τα οποία ερμηνεύσαμε Εξηγήσαμε έξι στίχους την περασμένη ομιλία μας και καταρχάς μιλήσαμε για τον σοφό, τον καταθεό σοφό και είπαμε ότι ο κατά Θεό σοφός δεν έχει καμία σχέση με τον κατακόσμο σοφό. Ο σοφός του κόσμου είναι ο γραμματισμένος, είναι ο πολυμαθής, είναι ο γλωσσομαθής, είναι ο επιστήμον, ο καταθεόν σοφός, όμως είναι ο άγιος. Ο καταθεόν σοφός είναι εκείνος που έχει κάνει την καρδιά του κατικητήριον του άγιου πνεύματος. Ο καταθεόν σοφός είναι εκείνος για τον οποίο γράφει η αποκάλυψις. «Δώσ' μου η εσύν καρδίαν είναι να ενοικήσω εν αυτή και εμπεριπατήσω». Είναι Αυτός που έχει δώσει την καρδιά Του στον Κύριο και μέσα σε αυτή την καρδιά κατοικεί ο Κύριος και εμπεριπατεί. Έχει κάνει την καρδιά Του σπίτι Του ο Χριστός. Αυτός είναι ο κατά Θεόν σοφός. Και είπαμε ότι αυτόν τον σοφό άλλοι χαίρονται να τον ακούν και άλλοι τον αποφεύγουν. Πέρα το μηνέο του Ιανουαρίου. Ο καταθερόν σοφό είναι εκείνος ο οποίος όταν ομιλεί οι ευλαβεί άνθρωποι, οι πιστοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν φόβο Θεού. Τον ακούνε και τον απολαμβάνουν και λένε και παρακαλάνε να μην σταματήσει να ομιλεί. Ο κατά Θεόνς είναι εκείνος που όταν όμως τον ακούνε οι ασεβείς παρακαλάνε να κλείσει το στόμα του, να πάψει να ομιλεί και σκέπτονται πονηρά. Ακούτε τι λέει η προφητεία που διαβάσαμε προχτέ την Πέμπτη το βράδυ ξημερώνοντας το Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου συγγνώμη παίζει μεγάλο ρόλο θέλω να το προσέξετε τι λέει ακριβώς επάνω σε αυτό το θέμα τι σκέφτηκαν, τι σκέφτηκαν οι ασεβείς εναντίον του Αγίου Ανθρώπου Ήπον γάρενε αυτή, λογισάμεν ιούκορθο, καταδυναστεύσομεν των δίκαιων, μη φυσόμεθα της σοσιότητο αυτού. Θα σα τα εξηγώ γιατί οι πολλοί ίσω δεν τα καταλαβαίνετε. Ήπον λέει οι ασεβεί, με κακό λογισμό στο μυαλό του, ελάτε λέει να συλλάβουμε τον δίκαιο, τον άγιο άνθρωπο και να μην σεβαστούμε την αγιότητά Του. Μη δέν τραπόμεν πολιάς του πολυχρονίους, ούτε λέει να σεβαστούμε τα άσπρα του γένια Του και τα άσπρα Του μαλλιά. Και ενεδρεύσουμεν τον δίκαιων ότι δεις Χριστος ημίνεστη. Ελάτε λέει να στήσουμε παγίδα στον Άγιο γιατί μας δημιουργεί προβλήματα. Βλέπετε γιατί τον αποφεύγουν τον σοφό, τον Άγιο, οι ασεβείς. Γιατί τους δημιουργεί προβλήματα στη ζωή τους. Τους μπαίνει εμπόδιο στις άνομες βουλές τους. <κοί> δημιουργεί ενημέρωση, ενημερώνει τον κόσμο και τους ξεμπροστιάζει. Για θυμηθείτε τον Κύριο που ξεμπρόστιάζε τους γραμματείς και τους φαρισαίους, ε? Γιατί νομίζετε τον οδήγησαν στο Σταυρό, γι' αυτό το λόγο. Ο Κύριος δεν τους πείραξε σε τίποτα. Ο Κύριος τι έκανε, απλά μαρτυρούσε στον κόσμο τι είχαν μέσα στις καρδιές τους, τι βρωμιάρδες ήτανε. Ε, αυτό τους ενόχλησε. Και γι' αυτό κοίταξαν και οδήγησαν τον Κύριο στο Σταυρό. ότι δύσχριστος και εναντιούτε της έργης Σίμων. μπαίνει λέει εμπόδιο στα έργα μας και επιφημίζει ημίν αμαρτήματα παιδία Σίμων, μας ξεμπροστιάζει να το πούμε γενικώς μας ξεμπροστιάζει μας εκθέτει στον κόσμο παρουσιάζει τις βρωμιές μας επιφημίζει σημαίνει διαλαγεί, διατυμπανίζει τα αμαρτήματά μας αυτά τα οποία σκαρφιζόμαστε και κάνουμε επαγγέλλεται γνώση έχην Θεού και πέδα Κυρίου εαυτόν ονομάζει τους ενοχλεί βλέπετε γιατί ο Άγιος άνθρωπος όπως και ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος δεν χρειαζόταν να στο πει το έβλεπες ήταν ο άνθρωπος του Θεού πάει τελείωσε. Ήταν ο άνθρωπος ο Άγιος. Εμιλούσε και σε αυτός ο άνθρωπος έχει πνεύμα Άγιον μέσα του. Πάει. Αυτό τους ενοχλεί. Επαγγέλλεται γνώση έχιν Θεού και πέδα Κυρίου ε αυτόν ονομάζει. Ακούστε αυτό το τελευταίο για να μην είναι πολύ, είναι μεγάλο αξίζει, αν έχετε μηνέα στο σπίτι σας, να διαβάσετε αυτή την προφητεία στην παραμονή του Αγίου Άντου Χρυσοστό στον Εσπερινό βαρύσαι στήν και βλεπόμενος. ξέρετε τι σημαίνει αυτό δεν θέλουμε ούτε να τον βλέπουμε μπροστά μας να ποιος είναι ο Άγιος άλλοι μεν τον δέχονται και τον βλέπουν και τον καμαρώνουν και πέφτουν στα ποδαράκια του και του φυλάνε τα πόδια, όπως είδα τέτοιες σκηνές και στον πατέρα Πορφύριο και στον πατέρα Παΐσιο και σε άλλους Αγίους ανθρώπους. Άλλοι όμως δεν θέλουν τον βλέπουν. Τον αποστρέφονται. Γιατί τους θυμίζει αμαρτήματα, τους ξύνει πληγές... Να μην προχωρήσω παραπέρα γιατί θα μου φάει όλη την ώρα Είναι μεγάλο και είναι πολύ ωραίο Πάρα πάρα πολύ ωραίο βαθιστόχαστο κείμενο Άλλωστε τι άλλο να είναι Αγιογραφικό είναι Αυτός λοιπόν είναι ο σοφός Αλλά επειδή Είπαμε οι ασεβεί Δεν τον δέχονται το λόγο του Θεού Ο κύριο. Ο Κύριος θα τον στερήσει το Λόγο του Θεού Και όπως σας είπα προχτές Θα έρθει η εποχή κατά την οποία Θα παρακαλάμε να ακούσουμε Λόγια Θεού Και δεν θα υπάρχουν Θα ακούς, θα ακούνε οι πιστοί να βλαστημείτε το όνομα του Κυρίου Να βλαστημείτε ο νόμος του Να βλαστημείτε η υπεραγία Θεοτόκος Και θα παρακαλάς να πεις Βρε παπάς Βρε άνθρωπος του Θεού να μας πει μια κουβέντα, να παρηγορηθεί η καρδιά μας, δεν θα υπάρχει. Και ξέρετε δεν θα υπάρχει. Γιατί τώρα που υπάρχει ο Λόγος του Θεού και μάλιστα πλούσιος, δεν καταδέχεσαι να τον εκτιμήσεις, δεν καταδέχεσαι να πας να ακούσεις, δεν καταδέχεσαι να κάνεις την τιμή στον Κύριο που σου κάνει την τιμή. Δεν καταδέχεσαι και εσύ να πα εκεί να ακούσεις και να παρηγορηθεί από το λόγο του. Τον γράφει στα παλιά σου τα παπούτσα. Για πείτε μου, αγαπητοί μου αδελφοί, για πείτε μου εσείς γιατί εγώ ενδεχομένω να λέω και υπερβολέ όπως μου λένε κάποιοι, εσείς τη θεωρείτε η εικόνα αυτή. Σε ολόκληρα ζαρουχλέικα να είσαστε εδώ 60 άτομα, 70 άτομα. Ας πούμε ότι είστε γιωμάτια, 100 άτομα είναι εικόνα. Θα μου πεις δεν είσαι ευχαριστημένος. Εγώ να είμαι ευχαριστημένος. Εγώ, εγώ σας το έχω πει και άλλη φορά, εγώ κλείνω τα μάτια μου και μιλάω. Εγώ μιλάω με κλειστά τα μάτια, δεν μιλάω με ανοιχτά, μην τα βλέπετε που Δεν σας μετράω εγώ. ούτε με νοιάζει. Εμένα εκείνο που με ενοχλεί, εκείνο που με τρώει μέσα μου... Είναι κατά πόσον εκτιμάται ο Λόγος του Θεού. Περνάει δίπλα στο σπίτι σας. Το έχετε καταλάβει αυτό. Άλλοι παρακαλάνε να ειδούνε Παπά. Να ειδούνε Παπά. Παρακαλάνε να περάσει Παπάς από το χωριό να κάνει να βαρύσει την καμπάνα και να ακουστεί λειτουργία και εσύ και τον παπά έχεις και την εκκλησία σου έχεις και το κηρυγμά σου το έχεις και το κήρυγμα στην αίθουσα το έχεις και όλα και κατηχητικά έχεις και από όλα έχεις και δεν το έχεις εκτιμήσει. Τι νομίζεις, αρθίσεται η αφημώνη βασιλεία είπε ο Κύριος στους Εβραίους, θυμάστε? Τον διώκεται το λόγο, λέει αρθίσεται η αφημόνη βασιλεία και δοθήσεται έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής. «Θα σας την πάρω από τη βασιλεία» λέει ο Κύριος, «Τιν υβρίζετε» «Με υβρίζεται» λέει ο Κύριος, ο Κύριος πικραίνεται και θα σου την πάρει η τη βασιλεία, θα σου την πάρει, θα σου το, πάρει το παράδεισο, θα σου το πάρει το Άγιο Κείμενο, θα σου πάρει την Αγία Γραφή, θα σου το πάρει το Λόγο του Θεού, γιατί? Για να σου τοί, να λιγότερη κόλαση εσύ. Γιατί τουλάχιστον τότε ξέρετε τι θα πάθουμε ξέρετε πότε αγιάστηκε ο Ισραηλιτικός λαός περισσότερο ο Ισραηλιτικός λαός ξέρετε πότε αγιάστηκε όχι όταν είχαν τον, τον Θεό μαζί τους όταν τους εγκατέλειψε ο Κύριος τότε αγιάστηκε γιατί τότε τον αναζήτησαν τότε τον αναζήτησαν τότε πέσαν στα γόνατα και κλαίγανε διαβάστε εκείνο τον ωραίο ψαλμό που λέει επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμε και εκλάψαμε όταν ήταν εξόριστη στη Βαβυλώνα πήγαμε λέει στα ποτάμια της Βαβυλώνας και καθόμαστε και κλαίγαμε εντομιστεί είναι ημά στην Σιών όταν σκεφτόμαστε τα Ιεροσόλυμα επί τεσιτές εν μέσω κρεμάσαμεν τα όργανα ημών μα έλεγαν λέει παρακάτω Ψάχτε, ψάχτε, πέστε μας λέει από τους ήμους, από τους ήμους τους δικούς σας εκεί που ψένατε στο Θεό σας. Και γράφουν και λένε αυτοί, πώς άσομαι την οδύνη κυρίου επηγής αρωτρίας. Πώς να ψάλλουμε, πού είμαστε εξόριστοι. Και κλαίγανε. Ε, τότε τους αγίασε ο κύριος αυτούς. Τότε τους καταξίωσε. Τότε τους ευλόγησε. Γιατί τότε τον αναζήτησαν. Ίσως αυτό να κάνει και ο Κύριος εμάς, να πάρει το λόγο του, να πάρει τα μυστηριά του, να διώξει τους παπάδες, να διώξει τα πάντα, να διώξει τις εκκλησίες, να έρθουν άπιστοι, να έρθουν άθεοι, να μην μείνει τίποτα εδώ, ούτως ώστε να φτάσετε στο σημείο και να πεις «Αχ, Θέλω, μου, κήρυγμα, Θεέ μου, Εκκλησία, θέλω, Εκκλησία, παπάς, ξομολόγηση». Πού δεν ξομολόγηση, δεν υπάρχει. Κύριος, θα έρθει αυτό που λέει ο Ισσαΐας σιγή, σιωπή πνευματική σιωπή θα κυριαρχούν οι φωνές των βλαστήμων θα κυριαρχούν οι, οι κραυγές των αθέων σήμερα τώρα το διάβαζα τι διάβαζα τώρα κάτσε να θυμηθώ τι διάβαζα τώρα το μεσημέρι διάβαζα διάβαζα ναι ναι ναι θυμάμαι θυμάμαι εδώ λέει στην Ιταλία δίπλα στην Ιταλία δίπλα κάποιος, κάποιος, έγραψε ένα άθεο βιβλίο εναντίον του Χριστού ακούτε εδώ, ακούτε να φρήξετε θα έρθουν αυτά τα πράγματα, θα έρθουν εδώ στον τόπο μα. θα έρθουνε μωρέ, θα έρθουνε θα έρθουνε για να πληρώσουμε τις βρονιές μας Κάποιο έγραψε λέει ένα άθεο βιβλίο εναντίον του Χριστού βλάστημο και βρέθηκε ένα καθολικός βέβαια ο καημένος. εκεί γεννήθηκε και υπερασπίστηκε τον Κύριο και του γράφει ένα άλλο βιβλίο μια απάντηση εκεί και τον κατηγορεί αυτό το βλάστημα και του λέει τι πράγματα είναι αυτά που γράφεις ο Κύριος και λοιπά είναι ιστορικό πρόσωπο και, και τώρα τι γίνεται προσέξτε μήνυση κάνει μήνυση ο άθεος εναντίον του κληρικού αυτού του καθολικού τον σέρνει στα δικαστήρια γιατί γιατί υπερασπίστηκε το Χριστό εκεί θα φτάσουμε έρχεται η εποχή θα μιλάς για τον Χριστό θα μιλάς για τον Χριστό φύλακη θα μιλάς για τον Χριστό μήνυση στο κρατητήριο μέσα να ειδίστη κοστίζει το όνομα του Χριστού γιατί ο Κύριος μας τον παρέχει το λόγο του πλούσιο άνετο, τα έχουμε όλα και τον θυμάμαι από πάνω θα έρθει η ώρα και η στιγμή που αυτά θα τα πληρώσω. Και έρχεται, σας λέω, να τώρα το μας σημαίνει, να, το διάβασες και εσύ, να το. <συσίλυντα> το λέει, όχι η πατρική, το λέει και η αθηναϊκή. <συσίλυντα> <συσίλυντα> αθηναϊκή. <συσίλυντα> σήμερα το λέει, διαβάστε η ημερίδα, σήμερα το λέει. <συσίλυντα> <Ορίστε>. <συσίλυντα> τα ακούτε, του έκανε μήνυση, και τώρα πρέπει ο καημένος αυτός να αποδείξει ότι πράγματι ο Κύριος υπήρξε είναι ιστορικό πρόσωπο αν δεν το αποδείξει θα πάει φυλακή <Συκλή> <Τα> ακούτε <Συκλή> που πάμε <Συκλή> σε ημέρες δύσκολες πάμε σε ημέρες διωγμών πάμε σε ημέρες Αλβανίας όταν η Αλβανία ήταν επί του Χόντζα τότε που όποιος έλεγε το όνομα του Χριστού και μόνο που έλεγε Χριστός πήγαινε 20 χρόνια φυλακή 20 χρόνια φυλακή και έχει φυλακή κάτεργα γιατί γιατί δεν τον αγαπήσαμε τον Κύριο δεν τον σεβαστήκαμε το λόγο του δεν τον σεβαστήκαμε και παρακάτω τι μας είπε πως διακρίνεται ο δίκαιος ο δίκαιος ο Άγιος παραστάνετε τους Αγίους τους καλούς. δεν έχω τίποτα παππούλι ε, είδες τη λέει είδες τι λέει έργα, έργα, έργα έργα, άστα. άστα τα λόγια άστο τι είσαι, άστο δεν μου το λες εσύ έργα, έργα έργα, έργα δικαίων ζωήν ποιή ο δίκαιος από τα έργα του φέρεται και ποια έργα του τα έργα εκείνα τα οποία κάνει για να βρει χώρο στην την Βασιλεία των Ουρανών. Τι κάνουμε εμείς αδελφοί μου για τον χώρο αυτό, τι κάνουμε για πείτε μου. Εμείς ψάχνουμε χώρο στη γη, θέλουμε περιουσίες, θέλουμε λεφτά, θέλουμε, θέλουμε, θέλουμε κοσμικά πράγματα για την Βασιλεία των Ουρανών, τι κάνουμε. Ποιος είναι ο αγώνας μας άμα έρθει η ώρα εκείνη και η στιγμή που θα φύγουμε τι θα πάρουμε μαζί μας, πείτε μου τι θα πάρουμε τίποτα υλικό αλλά πνευματικά έχουμε τίποτα ε πω, λοιπόν οι αποσκευές μας βεβαίω δεν περιμένει ο Κύριος που πάμε υλικά πράγματα περιμένει όμως πνευματικά περιμένει ελεημοσύνες Περμένει αγαθοεργίε, περμένει προσευχές. περμένει μετάνοιε, περμένει νηστείε, περμένει αγρυπνίε, περμένει, περμένει. Τι! Πού θα τα βρούμε αυτά. Δεν κάναμε τίποτα. Τίποτα. Δεν κεφαλαία γράμματα τίποτα. Έργα δικαίων ζωήν πει. Γιατί νομίζετε αγίασαν οι άλλοι. Κατά χάρη να αγίασαν. Άμα, άμα κοιτάξει όμω τη ζωή του. Γιατί αύριο, ξέρετε ποιο γιορτάζουμε, αύριο, αύριο, αύριο. Αύριο γιορτάζει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Σιγνάτιος ο Θεοφόρος. Άγιος Σιγνάτιος ξέρεις τι έκανε ο Άγιος Σιγνάτιος για τον Κύριο, ξέρεις τι έκανε, ε? <laughs> Τόσο, λέει, πολύ, τον είχε αγαπήσει, τόσο πολύ, τόσο με πάθος, τόσο πολύ, που έλεγε κάθε ώρα και κάθε στιγμή, αχ, λέει να τι, εκείνη η ώρα να δώσω το κορμί μου το αίμα μου να το δώσω για τον Χριστό αχ αχ αχ παραπονιόταν στον Θεό και έλεγε Θεέ μου που είναι αυτή η ώρα η Άγια αυτή η ώρα που είναι και όταν λέει, τον οδήγησαν στο κολοσσέο της Ρώμης εκεί που βγάζαν τα λιοντάρια τα άγρια τα πεινασμένα ε, τα λιοντάρια εκεί που βγάζαν τα λιοντάρια και τον βάλαμε, λέει, τα λιοντάρια τον πλησίαζαν, ήταν ήρεμα. Αυτός στεναχωριότανε. Αχ, λέει, γιατί δεν με τρώθε, τους έλεγε, γιατί δεν με τρώτε, Γιατί φά, φάτε με, φάτε με, σας παρακαλώ, φάτε με, φάτε με για να πάω στον Κύριο, φάτε με. Και αυτά επειδή καθόταν, λέει, σαν αρνιά, επήρε ένα ξύλο και τα βάρια, τα βάρια, τα βάρια, τα βάρια να γριέψουνε, να γριέψουνε. Και αυτά αγρίεψαν, επέτρεψε ο Κύριος και αγρίεψαν και τον έφαγαν, τον έφαγαν, τον έφαγαν, τον έφαγαν. Δεν αφήσαν ούτε κόκαλο και αφήσαν μόνο την καρδιά του. Και όταν λέει, λέει παράδοση σε αυτό, άνοιξαν λέει, πήραν, οι, οι δίμοι πήραν την καρδιά και την έσκισαν στη μέση, την άνοιξαν, ήταν λέει γραμμένο μέσα, «Η Ιησούς ο έρως της καρδίας μου. «Ο Χριστός, η γλυκιά μου η αγάπη». Τα ακούτε, την καρδιά του δεν τη φάγανε. Όλο τον άλλον τον φάγανε, το μόνο που έμεινε δηλαδή καρδιά. Ακόμα και τα κόκκαλα του φάγανε. Έτσι είδατε ατεφή μου. Έργα δικαίων ζωή πει, δεν κοίταξε ο Άγιρος να φτιάξει περιουσία εδώ πέρα. Εκείνο που ήθελε να τα αναλώσει όλα, να τα δώσει όλα για τον Κύριο, για να βρει ζωή στη βασιλεία Του. Να μην συνεχίσω, γιατί είναι η επανάληψη, νομίζω αρκεί, πιάσαμε τα σπουδαιότερα, τα οποία επαναλάβαμε, γιατί βλέπω και την ώρα να με κυνηγάει. Να πάμε στο καινούριο μας θέμα, και να διαβάσω τους επόμενους τρεις στίχους Εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξη αμαρτία Φιδόμενος δέχει λέον νοήμον αίσαι Άργυρος πεπιρομένος γλώσσα δικαίου Καρδία δέ ασεβούς βούς χίλιοι δικαίων επίσταται υψηλά οι δεάφρονες εν εν δία 19, 20 και 21 στίχοι Να τους ειδούμε Θυμάμαι αδελφοί μου όταν εδώ πέρα κάναμε Θυμάστε τότε που κάναμε τα αμαρτήματα το καθένα ξεχωριστά όταν έφτασα να σας κάνω και ένα μάθημα, ένα αμάρτημα την πολυλογία και άρχισα να το ερμηνεύω και να λέω τι είναι η πολυλογία έβλεπα μερικούς από κάτω και με κοίταγαν περίεργα γιατί βλέπετε η γλώσσα και συμπαθάτε με ιδιαίτερο των γυναικών, μερικών γυναικών είναι κορδέλα. Πώς πάει η κορδέλα? Έχεις δει την κορδέλα πώς πάει εκεί στα, στα, που πιάνε τα έπιπλα. Πάει... Έτσι πάει η γλώσσα τους. Έτσι. Έτσι. Δεν μαζεύεται με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Παρακαλάζω να σταματήσει, δεν σταματάει. Ροδέλα. Ροδέλα και μεγελάγανε και λέγανε μέσα τους ορελεί τι τι, τι τι τι τι περίεργα λέει είναι αυτά που λέει αυτός τώρα πολυλογία αμάρτημα, αμάρτημα πολυλογία λέμε πολλά κάτι έγινε κάτι έγινε μια στιγμή συγγνώμη να το πεις όχι Αμάρτημα, σιγά. Λέμε πολλά, αφού καλά λέμε, δεν βλαστιμάμε, δεν βρίζουμε. Τι έγινε, κακό είναι. Έρχεται τώρα ο λόγος του Κυρίου να επιβεβαιώσει αυτά που λέγαμε, αδελφοί Επαναλαμβάνω το κείμενο. εκπολιλογιας Εκφεύξει αμαρτίαν. Τι σημαίνει αυτό. Από την πολυλογία λέει δεν θα γλιτώσει να πέσεις την αμαρτία. δόξας δόξαση κύριε δόξαση. Έρχεται η Αγία Γραφή να επιβεβαιώσει τα λόγια εμού του αθλίου και αμαρτωλού. Που βέβαια το πιστεύω, σας το έχω πει κι άλλη φορά, το πιστεύω ότι παρόλη την αναξιότητά μου και την βρωμιά μου, ο Κύριος καταδέχεται να φεύγει και να βγαίνει μέσα από τα άθλια χείλη μου και να φτάνει στα αυτιά σας. Εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξη αμαρτία. Λες πολλά, μην καμαρώνεις γι' αυτό. Δεν είναι χάρισμα αυτό. Θα δεις παρακάτω τι λέει. Δεν είναι χάρισμα. Μην καμαρώνεις γιατί τρέχει η γλώσσα σου και πολλές φορές αυτή η γλώσσα είναι γλώσσα φιδιού που όπως το φίδι όταν δαγκάσει το διηγητήριο που χύγει είναι θανατηφόρο και ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει να πει «Α!» και έχει πεθάει. Έτσι είναι... Τα λόγια των πολυλόγων, τα λόγια των πολυλογούδων, έτσι είναι. Αυτόν οι οποίοι δεν ξέρουν να βάλουν φραγμό στα χείλη τους. Ξέρετε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος που γιορτάζαμε αυτές, ξέρετε τι λέει. Ξέρετε τι λέει. Και το λέω σας είπα για όλους μας, ναι, και εμεί λέμε πολλά. Και ισχύουν τα λόγια αυτά για όλου μα, αλλά πολύ περισσότερο για εσάς τι γυναίκε. Ξέρετε τι λέει, ο Κύριος λέει στη γλώσσα, στη γλώσσα, έχει δώσει λέει διπλό φραγμό, διπλό φραγμό, ο ένας φραγμός είναι τα δόντια, άμα λέει συλλαμβάνει στη γλώσσα σου ότι θέλει να ξεχυθεί και να κατηγορήσει, να υβρίσει, να υπεί, δάκοτη, να πονέσεις, να μαζευτεί μέσα. Να πάψει αυτό το θηρίο, αυτό το φίδι, να χύσει το δηλητηριό του έξω. Και μετά έχει βάλει λέει και τα χίλι. Το ώστε πριν ακόμα φτάσει τα λόγια σου, πριν ακόμα φτάσουν. Στα δόντια ή στα χείλη, να σκεφτεί το μυαλό πρώτα. Πρέπει να το πω ή δεν πρέπει να το πω. Μήπως είναι καλύτερα να σιωπήσω. Μήπως είναι καλύτερα να το κλείσω το βρωμό στο μάμο. Να μην ανοίξω για να μην βγει δηληπτήριο από εδώ μέσα. Σκέψου πριν ανοίξεις το στόμα σου εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξη αμαρτία λες πολλά λες πολλά είναι αεδύνατο να να και να μην βγει από το στόμα σου ο χλεβασμός, ο ονιδισμός να κουραίδεψεις κάποιον να περιγελάσεις κάποιον είναι αδύνατον να μιλήσεις και να πεις πολλά και να μην πέσει στο αμάρτημα της υπερβολής ή του ψεύτους. Για σκεφτείτε αγαπητοί μου αδερφοί, όταν λέμε, λέμε, λέμε, λέμε, όλοι μας λέμε, για σκεφτείτε μετά, για μάλλον για κάντε μια προσπάθεια μετά να συγκεντρώσεις το μυαλό σου, να συγκεντρωθείς τον εαυτό σου και να πεις είπα, για κάτσε τώρα να, κάτω, να κάνω μια ανασκόπηση των όσων είπα ή βάλε, βάλε εκείνη την ώρα που μιλάς παρακάλα κάποιον να βάλει ένα γραμμόφωνο ένα, γραμμα, ένα, ένα μαγνητόφωνο και ένα σου. <Κι> και μετά να πατήσεις το κουμπί να ακούσεις τη φωνή σου να δεις την ντροπή, ντροπή μέσα από τα πολλά λόγια να δεις τι έχει βγει από το στόμα σου να δεις πόσες υπερβολές να δεις πόσο στιμός, να δεις πόση οργή, να δεις πόσα αμαρτήματα μέσα σε πέντε λεπτά που λες πας στον παπά και λες δεν έχω τίποτα, δεν έχω τίποτα, δεν έχω τίποτα, δεν έχω τίποτα Βάλτο το μαγνητόφωνο να ακούσεις τι έχεις πει εκείνη την ώρα δεν έχει άδικο αδερφοί μου ο του Κυρίου εκπολιλογίας ναι ούτε εκφεύξει αμαρτία. Δεν είναι δυνατόν γι' αυτό βλέπετε οι άγιοι πατέρε το είχαν συλλάβει το θέμα. Και ξέρετε τι κάνανε. Σα το έχω πει, αλλά πού να τα θυμάστε. Σα το είχα πει. Τι λέει, τι λέει. Διαβάστε να δείτε. Έβαζαν λέει χαλίκι στο στόμα του. Χαλίκι, χαλίκι. <χω> Παίρναν λιθάρι και το βάζανε στη γλώσσα του με στο στόμα του. Για μην μιλάνε. Καθόλου. Σιγή. Το μόνο το οποίο έλεγε ο νους τους, γιατί μόνο με το νου προσύφωνταν τίποτε ούτε και τα στοιχειώδη καθόλου Μου έλεγαν για μάλλον το είχα συναντήσει αυτό το γεροντάκι εκοιμήθη βέβαια ένα χρόνο αργότερα εγώ το το 1982 μετά το 1983 τον είδα έμαθα ότι πέθανε το 1982 λοιπόν που τον είδα μου είπε, μα είπε το εξή τότε. Είχε έναν άγιο γέροντα, άγιο, ευωδιάζουν τα οστά του, να φανταστείτε στο άγιο Νόρος Εβωδιάζουν, εγώ πνίγηκα από την ευωδία. Και μου έλεγε, όταν λέει πηγαίναμε στην κορυφή, λέει του Άθωνα επάνω, κάθε μέρα, φανταστείτε κάθε μέρα, δυόμισι μέτρα υψόμετρο. Μες τον χειμώνα ξυπόλυτη Επηγαίναμε λέει σε απόσταση ο ένας από τον άλλον, για να μην κουβεντιάζουμε στον δρόμο Για να μην κουβεντιάζουμε μαζί πρώτη αυτο που πήγαμε Όχι <συσίλυν> μαζί. <συσίλυν> Όχι. Ναι. Για να μην κουβεντιάζουμε Και όταν λέει με σταλάτεγε εμένα που είμαματε χάριος τότε με σταλάτεγε λέει κανένας στον δρόμο κανένας τουρίστας και με ρώταγε, πού θα πάει ο δρόμο, ξέρω εγώ, και τούτε Από εδώ πάει. Μετά λέει, Με ήλεγε ο γέρο. Γιατί μίλησε, Τον ξομολόγησε λίγο. Ναι, τον ξομολόγησε, λέει, το Με ήλεγε. Με ήλεγε. Γιατί και εκείνο δεν έπρεπε να το πω. Φανταστείτε, φανταστείτε, φανταστείτε αδελφοί μου. Φανταστείτε, Η καλή εμεί, δεν έχουν τίποτα παπούλι, δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε άγιοι εμεί παππούλοι. Είμαστε άγιοι. Γιατί μου δίνει να κοινωνία. Πώ. Αυτοί για ένα λόγο αργό που θα λέγανε πάνω στο Άγιο νόρο, Ξέρετε πώς θα κάνουν να κοινωνήσουν, Ένα χρόνο. Χριστό και η Παναγία, Μάλιστα, αυτή είναι η αλήθεια. Χριστό και η Παναγία. Γι' αυτό όμω είναι άγιοι. Γι' αυτό είναι άγιοι. Γιατί μάθανε να την υπολείπτονται και να τη σέβονται την αγία κοινωνία. Εμεί την πήραμε σκηνή κορδόνη και γι' αυτό δεν μάθαμε ποτέ να τη σεβαστούμε και το θεωρούμε και μας δικαίωμα τι δεν θα μου δώσεις το εκκοινωνήσω θα πάω άλλο παπά ε, πήγε πήγε σιγά με μου λείψεις εκπολυλογία σου και εκφεύξει αμαρτία φιδόμενος δέχει λέων νοήμον Εάν λέει όμως μάθει να περιορίζεις τα χείλη σου, να μη μιλάνε, δείχνεις ότι είσαι άνθρωπος νοήμων, έχεις πνεύμα Άγιον στο μυαλό σου, σκέπτεσαι την αμαρτία, τη φοβάσαι την αμαρτία και σκέπτεσαι γιατί να πω, καλύτερα να μην πω, καλύτερα να μην πω ας μου λείπουν τα λόγια <ΣΣΣ> Τι είναι η πολιρογία; Θα πούμε μια αλεξτινα ή η απολογία του ερφίου; Εγωλισμός. Δεν <ΣΣ> <Τα> ξέρω όλα. <ΣΣ> Παπαβα, ραπαβα, ραπαβα, ραπα, ραπα, πολυβόλα. Πολυβόλα, πολυβόλα, πολυβόλα, πολυβόλα, να μην μπαμ μπαμ μπαμ Το στόμα πολυβόλα. Τα ξέρω λαγό. είναι μία από τις χειρότερες μορφές του εγωισμού υποκρυπτόμενος εγωισμός και σε, σε αποκοιμίζει ο διάολος και σου λέει τι κακό έκανες την αλήθεια είπε. είδετε τι είπε ο Κύριος και τι λέει και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδερφό Θεός μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεστε αδερφοί μου Κακού μην κάνεις το δάσκαλο έλεγαν οι αρχαίοι ειβόν πρόγονοι κρήτον το σιγάν ή το λαλίν καλύτερα να σιωπάς και να ακούς παρά να μιλάς ταχύς εις το ακούσε και βραδύς εις το λαλίσε του Ιάκολου ταχύς το ακούσε να έχεις πεντωμένο ταχτή σου να ακούσεις ειδικά όταν μιλάνε άγιοι άνθρωποι σοφοί να του ακού. Αλλά βραδείς ηστο, ολα Δύσκολο να φεύγει που από το στόμα σου. Δύσκολο. Α τον αέρα, ε! Α τον αέρα, να μιλάνε μόνο οι άλλοι. Και τι βγαίνει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Μετά μετανιώνεις, κλε, γιατί να το πω, και να αποκαταστήσαμε. Να! Να τι, τι, τι συνέβη με στο σπίτι Να ιόξυνση με τον άντρα Να ιόξυνση με τα παιδιά Να φαγωθήκαμε τελικά γιατί mm. Τότε παίρνεις φόρα και βαράς το κεφάλι στον τοίχο Και λες γιατί να την πω αυτή την κουβέντα mm. Γιατί mm. Φιδόμενος δεχει λέων Νοήμων mm. Όταν περιορίζεις τα χείλη σου και σκέπτεσαι τι θα βγει από τα χίλια σου τότε είσαι έχεις πνεύμα Άγιον τότε μιλάει η νοημοσύνη σου, η λογική σου το πνεύμα το Άγιον που είναι μέσα εδώ και σε ταπεινώνει, yeah. δεν πειράζει, ας πει ο άλλος δεν πειράζει, δεν κάθει ο κόσμος δεν κάθει ο κόσμος είδατε ο Κύριος μας δίνει, μας δίνει παράδειγμα αδερφοί μου Κύριος σε όλα του ήταν παραδείγμα είδατε όταν ευρέθηκε εκεί στο δικαστήριο ευρέθηκε εκεί στον Πιλάτο θυμάστε το ρώταγε ο Πιλάτος τι έκανες τι έφτιαξες ο δε Ιησούς τι να του πει θα καταλάβαινε τι το... εμίου λαγείς σε μένα δεν μιλάς του λέει ο αυτός σε μένα δεν μιλάς ο δε Ιησούς εσύ, μην μιλάς δεν ήξερε ο Κύριος να απαντήσει λέτε. Δεν είχε ο Θεός τη δύναμη να του πει δύο λόγια και να τον κατατροπώσει αν τι θα έβγαινε. Δεν καταλάβαινε. Μη μιλάς εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξη αμαρτία. Ο δε φιδόμενος χειλαίων Ούτε. άργυρος πεπειρωμένος γλώσσα δικαίου η γλώσσα λέει του δικαίου είναι σαν το ασήμι το καθαρό και όπως το ασήμι το καθαρό δεν το εκθέτεις πολλή ώρα το εκθέτ... άμα το εκθέτεις πολλή ώρα το ασήμι μαυρίζει το... το ασήμι το ξέρετε αυτό μαυρίζει το φιλάει ο Δίκιος, αργά και που θα μιλήσει και άμα ανοίξει το στοματάκι του να μιλήσει ο Άγιος ο δίκαιο και σας το εύχομαι να είσαστε σε αυτή την κατηγορία θα πει μια κουβέντα μια κουβέντα και αυτή η κουβέντα θα αγιάζει και θα τον παρακαλάει ο κόσμος πες μας κι άλλη μια κουβέντα ενώ όταν μιλάτε εσείς Μιλάνε οι πολυλογούδες, παρακαλάτε ο κόσμος, παρακαλάει, σταμάτα μlad์ άνθρωποι, σταμάτα μlad kinderen, βούλο το το στόμα σου μlad Coin, μlad 타 loh 40ants, δεν το καταλαβαίνεις, όχι, να τα πει όλα. Βούλο το. Ο Άγιος μια κουβέντα θα πει, σε ακούει, σε ακούει, σε ακούει, λέει, λέει, λέει, λέει, το στόμα σου λέει, λέει, λέει. Λέ. Περμένει, περμένει, περμένει, περμένει, περμένει. Το βλέπω πολλές φορές να εξομολογήση. Εμπιστευχής είπαν δεν σας το λέω. Βλέπω πολλούς έρχονται με φορά. Άντε, πέσε λεω, να πεις. Λέει, λέει, λέει, λέει, λέει, λέ, λέ, λέ, λέ. Ε, σταύρω τα χέρια τώρα λέω. Να σου πω και εγώ δύο κουβέντες. τα χέρια. Μόλις λέω. σου πω εγώ. από σταμάτα μωρέ άνθρωπε. σταμάτα μωρέ να ακούσει λόγο Θεού όχι Δεν θα τα πει όλα και πάλι από την άρχη και πάλι από την άρχη άργυρος πεπυρωμένος γλώσσα δικαίου ασήμι είναι η γλώσσα του δικαίου που όταν θα μιλήσει θα πει λόγο τον λόγο που άμα τον πει κοίταξε να τον πειάς, Μην μιλήσει καθόλου μη μιλήσει καθόλου, καθόλου ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, τίποτα άμα σου μιλήσει κοίταξε αυτό το αυτό το λόγο να μη στάξει τίποτα όξο βάζεψε τον όλο όπως ανοίγει το στόμα σου και παίρνει τη Θεία Κοινωνία και κοιτάς να μην πέσει τίποτα όξο έτσι περίμενε να ακούσεις το λόγο του δικαίου έτσι περίμενε να ακούσεις το λόγο του Αγίου. Θυμάμαι εκεί που πηγαίναμε στο Άγιον που οι περισσότεροι που πήγαιναν εκεί στον πατέρα Παΐσιο ήταν άνθρωποι ευλαβείς, άνθρωποι έτσι συνετοί και λοιπά θυμάμαι και παπάδες και δεσποτάδες που πηγαίναμε καθότανε, δεν μιλάω δεν τίποτα, τι να πεις, τι να πεις, τι να πεις, τι να πεις, τα ξέρε το πνεύμα του, του άκου τον κατεύθυνε στα πάντα όλα. Εκεί το μόνο που έλεγε Μέσα σου, θέλω να μη σταματήσει. Σε παρακαλώ, μη σταματήσει. Μη σταματήσει. Δώσου, δώσου, δώσου, δώσου να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει. Πνεύμα άκου. Γλώσσα δικαίου. Άργυρο, πεπυρωμένο. Ασίμη πανάκριβο όταν αγήγει πιάστη την κουβέντα που σου είπε μην τη διαπραγματεύεσαι ειδικά μέσα στην εξομολόγηση αδερφοί μου μην διαπραγματεύεστε τις κουβέντες του πνευματικού σας το ξαναπεί αυτό γιατί παππούλη όχι έτσι αλλιώς μην πάει να τον περδουκλώσει. γιατί μπορεί σαν άνθρωπο να τον περδουκλώσει. αλλά ο λόγος που σου είπε δεν είναι λόγος ανθρώπου είναι λόγος του κυρίου αυτό που σου είπε στην αρχή την απάντηση που σου δώσε, εκείνο είναι το σωστό. Άμα αρχίσει και τον περδουκλώνει από εδώ, από εκεί του βάζει τρικλοπονδύες, γιατί έτσι και όχι αλλιώ, και γιατί, και για εκεί, και για εκεί, και για εκεί, και για εκεί, και για εκεί. ο άνθρωπο, επειδή βλέπει ο κύριο ότι δεν σε έβεσαι το μυστήριο, θα τον εγκαταλείψει χάρη του Θεού και αρχίσει να σου λέει αγρούπε, θα αρχίσει να σου λέει δικά του. Και τότε διπλώθηκε και εσύ. Δεν αξίζει τι να κάνει πιάσε την πρώτη κουβέντα έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες του έθεσες ένα ερώτημα η πρώτη κουβέντα παιδί μου κάνει αυτό μάλιστα η έρωτα, την ευχή σου εφύγαμε ούτε είναι δύσκολο ούτε δεν γίνεται ούτε μα ούτε μου ούτε σου ό,τι σου είπε πιάσε το λόγο εκείνων και φίλα των κατάκαρτα μέσα σου Άγιρος πεπυρωμένος γλώσσα δικαίου καρδία δε ασεβούς εκλείψη το αντίθετο τώρα ο Άγιος άνθρωπος ό,τι σου πει θα είναι πανάκριβο Φίλατε, γι' αυτό σας είπα πηγαίνετε να πάρετε το Βιβλίο μην νομίσετε ότι το λέω γιατί θα πούμε. Εμεί δεν παίρνουμε τίποτα. Όπως και με το δικό μου, σα το είχα από τότε. Δεν παίρνουμε. Η ζωή. Ο οίκο που τα εκδίδει, αυτό το εκδίδει. Εγώ δεν παίρνω τίποτα. <laughs> δεν έχουμε κάποια όφελος. Εσεί το αφαιρείτε. Εσεί πηγαίνετε εδώ, το πάρετε. Πηγαίνετε. <laughs> γιατί αυτός που μιλάει, αυτός που γράφει. Είναι φωτισμένος άνθρωπος. Άγια γραφίδα, άγιο χέρι που τα γράφει. Πνεύμα Άγιο. Ερμηνεύει το Λόγο Θεού. Άργυρος πεπειρωμένος, γλώσσα δικαίου. Καρδία δε ασεβούς, εκλείψη. Το αντίθετο τι συμβαίνει. Άμα πλησιάζεις τον ασεβή, τι θα σου λέει από μέσα του, τι θα βγαίνει από την καρδιά του μέσα. Όλη η σαπήλα, όλη η Όλη η βρωμιά, όλη η βλαστήμια, όλο, όλο το κατακάθι της βρωμερής ψυχής του θα βγαίνει σε σένα αυτό, σε σένα. Και γι' αυτό τη σκορπίζει ο ασεβής, τη σκορπίζει, τη σκορπίζει θάνατο σκορπίζει. Θάνατο, θα πεθάνει και ο ίδιος το πνευματικό θάνατο, θα πεθάνει και εσύ που πας και τον παρακολουθάς. Τηλεόραση, ε, τηλεόραση. Ποιον, ποιον ποιον, ποιον. Όλους τους ασεβείς όλους τους βρωμερούς, όλους δεν τους Δεν μιλάω για να κατακρίνω, αδερφοί μου, ο Θεός δεν με συγχωρέσει. Ο Θεός δεν με συγχωρέσει. Αλλά δεν έχεις να ακούσει τι μου, τι, τι, τι, τι, τι, τι αναζητάς. Τι Τι. ακούς την μία, ακούς ένα, ακούς άλλο πρωινά, δεν υπάρχει νοικοκυριό πάει, καταργήθηκαν τα νοικοκυριά όλες μπροστά στην τηλεόραση είχαν ούτε μαγεριό γυρνάνε άντες τσακωνούνται με τις γυναίκες, τίποτα αυτές εκεί μπροστά, εκεί στην τηλεόραση δεν υπάρχει νοικοκυριό μπήκε αυτός ο σατανάς μέσα στο σπίτι και δεν έχει κάνει ένα κόπο. καρδία δε ασεβούς έτυψε, άκουσε το καλά η καρδία του ασεβού θα κολλαστεί γι' αυτό μην πας ποντά μην τον παρακολουθεί τον ασεβή μην χαίρεσαι με αυτά που λέει μην εφραίνεται η καρδιά σου με αυτές τις βρωμιές που κάνει μην εφραίνεται να τον συγχαθείς όχι τον άνθρωπο την αμαρτία τη βρωμιά όπως συγχαίνεσαι για φαντάσου Πηγαίνει στον τρόμο και πηγαίνει στον δρόμο και, και βλέπει σε μια μεριά ακαθαρσία. Ε. Μπορεί να κάτσει από πάνω και να τα κοιτά ή να ασκήσει και κάτω και να τα μυρίζεσαι. Μπορεί. Δεν μπορεί. Το σου ήρθε Ε αυτό κάνει όταν παρακολουθεί τι κοσμικέ και αμαρτωλέ κουβέντε. Είναι σαν να πας από πάνω από τι ακαθαρσίε και να σκέφτε και να τα βλέπει και να τα απολαμβάνει και να τα μυρίζεσαι. Εκείνο κάνει. Και να πάμε και στον τελευταίο στίχο Πέντε λεπτούλια θα σας πάω πάλι Άκου τι λέει Χίλιοι δικαίων Επίστατε υψηλά Υψηλά Υψηλά Όταν θα σου μιλήσει ο δίκαιο Ο Άγιος τι θα σου πει Ουράνιες κουβέντες θα σου πει Θυμάμαι η μάνα μου η Μεκαρίτσα Θεός χωρέστη Θεός χωρέστη όταν ερχόταν ο άλλος εδώ ο Άγιος στο σπίτι μας ερχόταν παλιά που είμαστε μικρά παιδιά και έφερνε παιδιά κάτω και στα Τσουκαλέηκα που μέναμε για να το εξομολογήσει ο πατέρας μου μέχρι να τελειώσουν τα παιδιά καθότανε εκεί και τούτο ο Άγιος δεν έλεγε τίποτα ό,τι έλεγε όλο Αγία Γραφή όλο πατέρα της Εκκλησίας όλο τέτοια και μου λέγε η μάνα μου, Θεός χωρέστη τη μακαρίτησα «Α, λέει, πόσο τον χαίρομαι, λέει αυτόν τον άνθρωπο, μα δεν θα σου πει, λέει, ποτέ καμία κοσμική κουβέντα. Ούτε πόσο πήγε το κόμμα, ούτε πώς πάει οι ούτε, ούτε πώς πάει το ποδόσφαιρο, ούτε πώς πάει το αέρα, τίποτα, τίποτα, τίποτα». Τι λέει ο Άγιος Βασίλειο, τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος, τι λέει ο Χρυσόστομο, τι, τι λέει η Αγιεγγραφή για το ένα να προσέξουμε αδερφή μου, να προσέξουμε το θάνατο, πλησιάζει ο θάνατο. Όλο τέτοιε κουβέντε. Τίποτα, μα, μα σας το λέω εντύμω όσοι τον έχετε γνωρίσει, τον είχατε γνωρίσει, αν έτυχε ποτέ να τον γνωρίσετε, δεν έλεγε μία κουβέντα ξεκάρφατη. Ποτέ. Εκ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου Χίλιτο ήταν ποταμό σοφίας. Κοσμική κουβέντα δεν είχε να σου πει ποτέ. Επομένως χίλι δικαίων υψηλά, επίσταται υψηλά, τα χίλι δικαίων τι θα σου πούνε, εκείνα που βλέπουν. Τι βλέπει ο δίκαιος ο Άγιος, όλο το παράδειγμα βλέπει πάνω. Τι θα δει, τα λεφτά εδώ. Τι θα δει, τα σπίτια, τι θα τα κάνει. Ορίστε τι τα κάνει τα σπίτια του, αίθουσε για να αρκώσετε εσεί εδώ πέρα. Αυτό θα έχει αγοράσει με τα λεφτάκια του, τα δικά του. Τη σύνταξή του που έπαιρνε τότε και του μισθού που έπαιρνε από την πατραϊκή εδώ, ήρθε και τα επένδυσε εδώ, σε το, σε, το, σε, το, σε το Να έχετε εσεί, να έχουμε εμεί στέκια για να ακούγεται ο λόγο του Δικό του ίδρυμα είναι αυτό. Και τούτο και άλλε 4-5 που έχουμε εδώ στην Πάτρα όπως εδώ εσείς έρχεστε πηγαίνουν και σε εκείνες και ερχόνται και εκεί πέρα άνθρωποι για να παρακολουθούν το λόγο του Κυρίου δεν κάτω ίδρυματα είναι αυτά Δεν άφησε τίποτα κακομερίς πουθενά άλλο. εσύ τι κοιτάς που βλέπεις εκεί που βλέπεις εκεί που τρως για εκεί να μιλάς εκείνος εκεί που βλέπει εκεί που έτρωγε για εκεί να μίλαγε Είδα τι, τι, τι λέει η Αγία Γραφή. Όπου αν είναι το πτώμα, λέει, εκεί συνακτήσονται οι Αετοί. Τι σημαίνει αυτό, Ε? Πού πάνε οι Αετοί, πού πάει το μυαλό, Το μυαλό που πάει, Το μυαλό είναι ο Αετό. Πού πάει το μυαλό, Πάει στα γύνα, ε, Εκεί είναι το πτώμα σου, εκεί πάς στα γύνα, Εκεί στα ψοφίμια. Πού, πού, πού, πού, πού είναι το πτώμα, Είναι στο, πάνω, ψηλά στον ουρανό, ε, Εκεί θα πετά, μέσα στα. Εκεί. Υψηπέτρης εκεί τον ουρανό χίλι δικαίων υψηλά επίσταται άστο το δίκαιο να σου μιλάει να τον ευχαριστηθεί. Γιατί γιατί αυτό ζει τον ουρανό ζει τον ουρανό άστο να σου μιλήσει για αυτά που βλέπει η καρδία του αυτά που απολαμβάνει η ψυχούλα του γιατί αυτό τον ουρανό τον έχει κατεβάσει μέσα στην καρδιά του τον ζει μην τον διακόπτεις μην τον διακόπτεις οι δε άφρονες εν εν δία ποια είναι αυτή η ένδια η πτωχία ποια είναι ξέρετε, η πνευματική πτωχία αυτή η πτωχία που μας διεμίνησε ο λόγος του Θεού την περασμένη ομιλία μας και τι μας είπε έρχεται φτώχεια θα σας τον στερήσω το λόγο Γιατί Γιατί είμαστε άφρονες αδελφοί μου Γιατί δεν εκμεταλλευθήκαμε τους Αγίους, τους Δικαίους, δεν τους εκμεταλλευθήκαμε Εγώ αυτό λέω σε πολλά πνευματικοπαίδια του Πατέρα μου τα βλέπω και είναι φίλοι μου Τους λέω μωρέ, μωρέ να σας πω λέει, μια συμβουλή Ναι, ναι λέει Πάτε πίσε μου να σας πω μια συμβουλή Ρουφίχτε Τον μωρέ, ρουφίχτε Τον, ρουφίχτε Τον Ρουφίχτε Τον είναι πηγή σοφίας, μωρέ. Ρουφήχτε τον. Πηγαίνετε κοντά. Ρουφήχτε τον. Γιατί γέρω είναι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι, αλλά κάποια στιγμή θα μας φύγει. Ρουφήχτε τον, μωρέ. Ρουφήχτε τον. Ρουφήχτε τον. Τον απολαύσετε. Ρουφήχτε τον. Έχει πνεύμα άγιο. Έχει πνεύμα άγιο. Ρουφήχτε το Οι άφρονες. Φτώχια, πνευματική φτώχια. Δεν έχουνε. Φτώχια. Πού πας, τι πας και Το καφενείο. Τι θα σου δώσει το καφενείο μωρέ. Τι θα σου giving το καφενείο μωρέ. Τι να σου δώσει το κοτσομπολιό μωρέ που πας στην άλλη. Τι να σου δώσει. Α να ακούσεις μωρέ κήρυγμα. Α είναι ακούσεις λόγω Θεού. Α είναι ακούσεις μωρέ. Άγι να ακούς, μωρέ, ταλέποροι, μωρέ, ταλέποροι, να κουσεις, πουθενά να, να ωφεληθείς να πάρεις μέσα σου, να πάρεις Χριστόν. Πας και ανάβετε το τσιγάρο και καθώστε μια και λέτε, τι λέτε, βλακίες λέτε, μωρέ, ηλυθιώτες λέτε, μωρέ, αμαρτίες λέτε, μωρέ, τι λέτε. Τραβάτε να ωφεληθείτε να πάρετε Χριστόν μέσα σας. Οι άφρονες άφρονε, είδε τι λέει: Οι άφρονε. Ε. Θα του πει ο κύριο, έλα εδώ ρε, έλα εδώ. Πού είναι ρε, τι έφερε, τι έφερε να μου δείξει. Θα του πει ο Χριστό, τι έφερε. Τι έφερε να μου δείξει, είναι, ποιο είναι ο πλούτο σου. Γιατί ο δίκαιο θα έχει πλούτο μεθαύριο, θα έχει αδερφή μου πλούτο. Ο δίκαιο θα έχει πλούτο, θα έχει αγαθά έργα, θα έχει πνευματική ωφέλεια, θα έχει, θα έχει, θα έχει. Θα πάρει και τον άλλο, έλα τα λέω, Πού είναι ο πλούτο σου, Πού είναι ο πλούτο. Πού είναι ο κλούτος Ξέρετε θα το απαντήσει Σαν εκείνο που το απάντησε εκείνος ο άλλος εταρεύωρος Που του είχε δώσει θυμάστε τον αδυνάριο Και λέει πήγα και το κρύψα Το κρύψα Τι το έκανε. Πέρναγε μωρέ δίπλα Δίπλα στο σπίτι σου πέρναγε ο λόγος του Κύριου Δίπλα μωρέ Δίπλα μωρέ Παντανασιώτες μωρέ Δίπλα περνάει μωρέ Ο ποταμός της Σοφίας μωρέ Δίπλα-δίπλα εδώ περνάει η Σοφία, όχι η δικιά μου Σοφία, Σοφία Θεού μωρέ. Δίπλα περνάει η Σοφία. Πού είναι μωρέ, Πού είναι να σκυρτήσουν, Πού είναι να έρθουν να ακούσουν λόγο Θεού. Τι έκανα, φυλαλιώτη εκεί πέρα. Όχι. Αν τους πείς από δουλειά, Τι δουλειά έχεις δουλειά, Τι δουλειά έχεις δουλειά, Τι δουλειά έχεις μωρέ. είδε άφρονες, είδες άμυαλος άνθρωπος θα του πει του Κύριο φτωχώ θα παρουσιαστεί μπροστά του τι έχεις, τίποτα δεν έχω. τι έκανες, γιατί παιδάκι μου δεν είχες το λόγο του Κύριου δίπλα σου δεν έρχονταν τα νεροκήρυκες δεν είχες λειτουργίες δεν είχες, δεν είχες, δεν είχες κατηχητικά δεν είχες έζησες 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια 60, 70 χρόνια, 80 χρόνια, 90 χρόνια Ωραία. ακόμα φτωχός μωρε καλέ πορε. Είναι σαν αυτόν Για φανταστείτε ένα βλαμένονε Βλαμένονε, βλαμένονε. Να του ρίχνεις Και να μην φεύγει Και μην χει, ή να μην γυρνάει Να μαζέψει καμία Άξιος της μοίρα του Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα Μπροστά στο ουράνιο πλούτο Να σου δίνει ο Κύριος τόσο πλούτο Θα μας το στερήσει αδελφοί μου Θα μας το στερήσει Θυμηθείτε το, θα μας το στερήσει και τότε θα ειδείτε, τότε θα το εκτιμήσετε. Όπως σας είπα το εκτίμησαν οι Εβραίοι όταν ήρθαν οι δύσκολες ημέρες που σας είπα η Γιώμησε ο ψευδοπροφήτες. Και τους αληθινούς προφήτες τους εδίωκαν και τους λιθοπολούσαν και τον Ισαΐα τον πριώνησαν και τόσους άλλους εκεί τους έκαναν μαρτύρια φοβερά για να πάψουν να μιλάνε το Λόγο του Θεού. Έτσι θα καταντήσουμε κι εμείς. Τελειώνω αγαπητοί μου αδερφοί, συγγνώμη για το δεκάλεπτο που σας έκλεψα. Και την άλλη Κυριακή, το άλλο Σάββατο Θεού, Θέροντος και πάλι είναι εδώ από το ίδιο βήμα για τη συνέχεια του λόγου του κυρίου. Συμπαθάτε με για τι φωνέ μου. Ο Θεός να με λέει στο τολέμπορο, αλλά ξέρετε, σα τα άκουσα να πει. Άιτε, θεό μαζί σα.